Δευτέρα προς Θεσσαλονική επιστολή, σελίδα 825, κεφάλαιο Α, στήχη 1 έως 12. Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεόν δια τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης και προσεύχεται δια αυτούς. 1. Ο Παύλος και ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος γράφαμε την επιστολή αυτήν εις την εκκλησία των Θεσσαλονικέων, η οποία διατελεί εν κοινωνία με τον Θεόν Πατέρα μας και τον κύριων Ιησού Χριστόν. 2. Ήθε να είναι η σας χάρης και ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα μας και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. 3. Οφίλομεν να ευχαριστώμεν τον Θεόν πάντοτε διασάς σας, αδελφοί, καθώς είναι άξιον και δίκαιο να πράττωμεν αυτό. Και είναι άξιον να τον ευχαριστώμεν, διότι αυξάνει με το παραπάνω η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη την κάθε ένας από σας δεικνύει προς τους άλλους. 4. «Και είναι τόσο μεγάλη η πίστη σα και η αγάπη σα, ώστε εμείς οι ίδιοι να καυχόμεθα για σας, εκκλησίας του Θεού, για την υπομονήν και την πίστην που δεικνύεται εις όλους τους διωγμούς και τας θλίψεις, τας οποίας με καρτερίαν υποφέρετε». 5. Εθλίψεις δε άφτε είναι φανερά απόδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού, ο οποίο επιτρέπει αυτά για να αναδειχθείτε άξιοι της βασιλείας του Θεού, δι' την οποία υποφέρετε παθήματα. 6. Πράγματι δε θα αξιωθείτε με τα παθήματα αυτά να κληρονομήσετε την Βασιλεία του Θεού εάν βεβαίω είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψην εις εκείνους που σα θλίβουν 7. Και εσά σας που θλίβεστε ανάπαυσιν από τα παρούσα σας θλίψεις. Την ανάπαυσιν δε αυτήν θα απολαύσετε μαζί μας όταν θα αποκαλυφθεί ο Κύριος Ιησούς από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους που είναι όργανα της δυνάμεώς του 8. Θα φανερωθεί δε τότε ο Κύριος με φωτιάν που θα κατακαίει μεν την αμαρτίαν, θα λαμπρίνει δε την αρετήν και θα εκδικηθεί εκείνους που δεν γνωρίζουν τον Θεόν και δεν υπακούουν στο το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 9. Αυτοί θα τιμωρηθούν με όνιων εξολοθρευμών που θα τους επιβληθεί από το πρόσωπο του Κυρίου και από την ένδοξον δύναμή του. Δέκα. Όταν θα έλθει, δια να δοξαστεί μεταξύ των Αγίων Του και να θαυμαστεί εν μέσω όλων όσοι επίστευσαν. Θα θαυμαστεί δε και θα δοξαστεί μεταξύ των Αγίων και των πιστών, διότι επιστεύθει υπέρη του Χριστού μαρτυρία που εδώ καμενισά και χάριση στην πίστην των αυτήν θα απολαύσουν ούτε τα θαυμαστά αγαθάδια τα οποία θα δοξαστεί ο Κύριος κατά την ημέραν εκείνη από όλους όσοι θα τα κληρονομήσουν. 11 Δι' αυτό δε και προσευχόμεθα πάντοτε για εσάς. Προσευχόμεθα δηλαδή ο Θεός μας να σας αναδείξει αξίους της προσκλήσεως που σας έκαμε και να εκπληρώσει κάθε καλή διάθεσιν και θέλησιν που έχει η αγαθή καρδία σας, καθώς και κάθε έργο που εμπνέει και γεννάει πίστη. Να τα εκπληρώσει δε με τη δύναμή του, 12. για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τα λαμπρά έργα της αρετής σας να δοξαστείτε δε και εσείς δια τη ενώσεώς σας με Αυτόν, σύμφωνα με την χάρη του Θεού μας και του Κυρίου Ιησού Χριστού.